Στο όνομα του Πατρός και του Ικ. του Άγιου Πνεύματος. Βασιλεύω ο Ράνι, παράκλητο πνεύμα της αληθίας του Πανταχού, παρό πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέκες, κοινούσουν οι και καθάρισον οι μας σαβάσεις, και σώσουν αγαθέτες ψυχάς Συνόμου. Από χθες μπήκαμε στη Μεγάλη Σαρακοστή, ε, η οποία κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας, ενώ για τον πολύ κόσμο δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είμαστε εξαρτημένοι από την καθημερινότητά μας σε τέτοιο σημείο που καμιά άλλη επίδραση δεν υπάρχει από οτιδήποτε άλλο. Οι ανάγκες μας, οι ενασχολήσεις μας, οι μέρημνές μας είναι τέτοιες ούτω ώστε δεν μας αφήνουν να ε, αντιμετωπίζουμε τον χρόνο σαν κάτι σημαντικό, όπως επίσης και τα πνευματικά γεγονότα. <συσχελίου> Θεωρούμε πως... Ε, το κυρίαρχο στοιχείο της πνευματικής ζωής και ανάπτυξης του ανθρώπου είναι η μετάνοια η αγιότητα δεν κρίνεται κατά το ποσοστό αναμαρτησίας αλλά κατά την ποιότητα της μετανοίας και όλη η ζωή μας είναι μια διαδικασία μετάνιας, δηλαδή μια διαδικασία στροφής και ανοίγματο προς τον Θεό. Η μετάνια δεν είναι ένα ηθικό γεγονός όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ενοχές του αλλά η μετάνοια είναι η αλλαγή στάση ζωής, η αποδοχή ότι δεν μπορεί να υπάρχει χαρά δεν μπορεί να υπάρχει ζωή χωρίς τον Θεό Επομένως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί Ότι να τι αμαρτίες έκαμα Άρα δεν έχω ανάγκη μετανοίας Γιατί η μετάνοια επαναλαμβάνουμε Δεν είναι το κυρίαρχο στοιχείο της Μια προσπάθεια απάλυψης των αμαρτιών ε, Αλλά κυρίως Και αυτό είναι τελικά κατάργηση της αμαρτίας είναι το ξεπέρασμα της έχθρας μεταξύ ημών και του Θεού το, το ξεπέρασμα του μεσότυχου του φραγμού που μας εμποδίσει να έχουμε σχέση προσωπική με τον Θεό και αυτό να μας δίνει χαρά Μετάνια είναι όλη η διαδικασία, όλη η προσπάθεια όλη η άσκηση όπου προσπαθούμε να μαλακώσουμε την καρδιά μας όπου προσπαθούμε να στρέψουμε την ελευθερία μας στον Θεό η όλη διαδικασία όπου φροντίζουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις ζωής με τον Θεό και αυτό είναι μια προσπάθεια που έχει ανάγκη να κάνει ο κάθε άνθρωπος και η Εκκλησία μας βοηθά σε αυτή την προσπάθεια μας βοηθεί σε αυτή την προσπάθεια μέσα από την ελατρευτική της ζωή. Και επειδή γνωρίζει ότι δεν μπορούμε διαρκώς να έχουμε ε, αυτή την εγρήγορση της προσωπικής ασκήσεως που φαίνεται να είναι μόνο η νηστεία αλλά δεν είναι μόνο η νηστεία, γιατί η νηστεία δεν είναι η διατροφική, η διατροφική αλλαγή, η, η, η αλλαγή των διατροφικών συνηθιών αλλά η συνδέεται και με την προσευχή και τη μελέτη και όλη την προσωπική προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Θεό. Και επειδή το γνωρίζει η Εκλήση ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε πάντα σε εγρήγορση, μας βοηθάει με τις μέρες αυτές. Λοιπόν, μας λέει ότι αυτή η εγρήγορση δεν μπορεί να την κάνεις πάντοτε αλλά σου επιλέγω κάποιες μέρες αυτές οι 40 μέρες και μετά η Μεγάλη Εβδομάδα, όπου δίδεται η δυνατότητα, ξεκινώντας από την νηστεία, που η νηστεία πάντοτε συνδέεται και με την φιλανθρωπία, νηστεία η οποία δεν συνδέεται με την φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, με την ευσπλαχνία, δεν είναι αποδεκτή από τον Θεό. Εκτός λοιπόν από την νηστεία και ε, χρειάζεται και η προσευχή ε, όχι μόνο η προσωπική ή η ιδιωτική προσευχή, αλλά η προσευχή στην κοινότητα μέσα, την εκκλησιαστική. Και οπότε μας δίνει η ευκαιρία με ακολουθήσεις, οι οποίε φαίνονται για πολλούς βαρετές. Ε, αν κανείς μπορεί και παρακολουθήσει το πρωί κάποιες ακολουθήσεις, δηλαδή ξεκινούμε από τις 7, τελειώνουμε στις 10. Και λέμε και λέμε και διαβάζουμε και τελειώνουμε δεν έχουν τα αναγνώσματα. Την, και αν μπει κανεί στην ατμόσφαιρα αυτή της, στην εκκλησία, τη μεγάλη Σαρακοστή, θα, θα δει ότι αλλάζει το κλίμα τελείω. Αν πάρουμε από χθε την Κυριακή τη Συγνώμη, τη Συγχωρήσεω που ήταν, γιατί η τελευταία Κυριακή, πριν τη Σαρακοστή, λέγεται η Κυριακή τη Συγνώμη και διαβάζουμε στην Εκκλησία την περικοπή αυτή που αναφέρεται ε, στην Συγχώρηση και το Εσπέρας τη Κυριακή που είναι η, η, η, το απόϊμα πριν τη μεγα, καθαρά Δευτέρα ε, ε, μετά τη μεγάλη είσοδο λέμε κανονικά τον εσπερινό ε, ψέλουμε τα, τα προσώμια αυτά το, τα, του εσπερινού και μετά το φω ηλαρών ενώ ψέλει, πηγαίνει ο αιρέα φοράει τα ε, χαρούμενα άμφια μετά γίνεται η μεγάλη είσοδο ψέλουμε το Φως ηλαρών και αμέσως μετά το προκείμενο, ε, ο ψάλτης σε αργό και πένθιμο τρόπο και ήχο, ψέλει το «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου». Και αμέσως αλλάζουν όλα τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, γίνονται μέλανα, γίνονται ε, ε, σκούρα ή μαύρα ή μό, ε, τα φώτα σβήνουν και αλλάζει η μαυρα η τα φωτα σβηνουν και αλλαζει η ατμοσφαιρα που όλη αυτή η αλλαγή εκφράζει τον πόνο και την πληγή από την έξωση μας από τον παράδεισο, από τον προσωπικό παράδεισο και κατάνιξη είναι κατανοίγμη, είναι πληγωμένη η καρδιά μου κατανίτεται η καρδία μου πληγώνεται από αυτή την απομάκρυση από τον Θεό και οδηγεί το άνθρωπο τότε σε έναν κλαθμό και σε έναν οδειρμό μετανοίας για την απομάκρυση από τον Θεό, για το ότι χάσαμε την ζωή μας, χάσαμε τον παράδεισο, τον προσωπικό, χάσαμε τον Χριστό. Και μπαίνει ο άνθρωπος μετά σε μια τέτοια άσκηση και τι κάνει, κάνει μια απεργίαν Πίνας, κάνει μια απεργία διαμαρτυρίας προς τον Θεό και λέει στον Θεό ε, ε, στην φωνή του διαβόλου που λέει που μου δίνει τους άρτους για να ζήσω ε, λέμε ότι ούτε επάρτω μόνο ζήσετε ο άνθρωπος και το λέμε και το αποδεικνύουμε ότι λέμε, δεν θα ξαναφώ φαγητό και αρνούμε αυτό γιατί έχω, άλλη, έχω ανάγκη άλλης τροφής εάν η οποιαδήποτε νηστεία η οποιαδήποτε πνευματική προσπάθεια δεν συνδέεται με το λόγο αυτό του Θεού με το Λόγο του Θεού και είναι σύμπτωμα εκοσμή και ότι η πνευματική μας πράξη έχασε την θεολογική της βάση. Λοιπόν, εάν η προσωπική άσκηση δεν συνδέεται με το Λόγο του Θεού και δεν έχει επίγνωση, τότε δεν καρποφορεί. Λοιπόν, ένα άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο ε, και στο τέλος του εσπερινού Βγαίνουν οι Ειροί σε έξω προς κοινού εικόνε και όλοι χαιρετώνται ασπαζόμενοι, αλίλει με αγάπη για να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια τη μεγάλης σαρκωσίας που ξεκίνησε από χθε. Κάποιοι μάλιστα έχουν τη συνήθεια την χθε, σήμερα και αύριο δεν τον καθόλου την νερό βασοστόμο του για τρει μέρε. Φαίνεται αυτό απάνθρωπο. Και σου λέει: καλά παλαβίστε. Είναι άν δεν είσαι παλαβός, δεν μπορεί να Θεό. Αν δεν έχει αυτή την παλαβωμάρα να αρνεί τα πάντα. Και να φτάνεις τα όρια σου για να πεις να τι είναι ο άνθρωπος, δυο-τρεις μέρες δεν έφαγα και δεν αντέχω. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτά είναι τα όρια σου. Όταν έχεις την άνεσή σου, την χλειδή σου, την πολυτέλειά σου, το μισθό σου, τα φαγητά σου, την άνεσή σου, ζεις μια ψευδέσης δυνάμεως και αυτό σου ακυρώνει τη δυνατότητα να γεύεσαι την χάρη του Θεού. Και οδηγεί άνθρωπο σε αυτή την άσκηση μόνο όταν είμαστε καλά δεν καταλαβαίνω όταν έρθει ένα πειρασμός, μια δικαιομασία, μια θλίψη αντιλαμβανόμαστε πια είναι τα όρια μας αντιλαμβανόμαστε πια είναι η παλικαριά μας πριν λοιπόν μας το δείξει ο Θεός προτιμούμε να το δείξουμε εμείς τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο της ασκήσεως με την νηστεία, την εξαντλητική βεβαίως εφόσον και η σωματική η υγεία του ανθρώπου που το επιτρέπει γιατί η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, αλλά είναι παθοκτόνος. προσπαθεί λοιπόν ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο αλλάζοντας το κλίμα μετά ε, το πρωί, και σε, σε όλη αυτή την περίοδο αν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει όλε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου της περίοδου αυτή θα δείξει από το μεσονυκτικό μια ακολουθία που σχετίζεται με το χρονικό αυτό ε, ορίζοντα έχουμε τον όρθρο που είναι η πρωινή προσευχή, που διαβάζουμε από το ψαλτήριο, από, διαβάζουμε από το μηνύο κάποιους ήμους από, από τον Τυμόμενο Άγιο, από το εκκλησιαστικό βιβλίο το Τριώδιον, που αναφέρεται σε κατανικτικούς ύμνους που παραπέμπουν στο γεγονός της μετανοίας, καλλιεργούν αυτή τη διακασία μετανία. Έχουμε, διαβάζουμε εκεί προφητείες έχουμε επίσης μετά τον όρθρο την πρώτη, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη ώρα είναι πνεύμα του είναι 9η πρωινή. Είναι η έκτη ώρα που αναφέρεται η πρώτη στην δημιουργία η τρίτη ώρα αναφέρεται στον παράκλητο πνεύμα στην ώρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που είναι η ενάτη πρωινή είναι η, τρίτη, η έκτη ώρα που είναι η ώρα της σταυρώσεως του Χριστού που αντιστοιχεί στη 12η ώρα και στην ενάτη ώρα που είναι η τρίτη ώρα που αναφέρεται στο, στο γεγονός Αναστάσεως του Χριστού λοιπόν ε, μετά από αυτό διαβα, διαβάζουμε την το ακολουθία του Εσπερινού και μετά το βράδυ το Μέγα Απόδειπνο που έχει αυτοί τους ωραίους ύμνους που λέει Κύριε το δυνάμουμε θυμό γίνουν κλπ. το διαβάσαμε πάνω Έχουμε λοιπόν όλες αυτούς ακολουθήσει, οι οποίες είναι μια κατάσταση που θα, αν, μπο, αν κανείς δεν είναι συνηθισμένος οποίος, αυτή είναι καταθλιπτική εδώ μέσα, τι γίνεται ε, Βεβαίω είναι καταθλιπτικότητα δεν υπάρχει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη των θεών αλλά κατανοούμε ότι ε, μέσα από τον θάνατο θα έρθει η ζωή και μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά και ένας ο, οποίος, κύριε, ένας όρο, ο καλύτερος όρος που μπορεί να περιγράψει το πνεύμα της Σαρακοστής είναι το χαροποιόν πένθους και η «Χαρμολήπη». Αυτή η αίσθηση της πτώσης και της ανάστασης, της ζωής και του θανάτου, της απομάκρυσης και της έβρεση του Θεού, την απώλεια και την έβρεση του Θεού, αυτό που αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά και μακριά. Και αυτή η αίσθηση του κοντά και του μακριά είναι που λειτουργεί δημιουργικά στην ύπαρξή μας και γεννά αυτή την αίσθηση της γνώσης και της εμπειρίας της αγάπης του Θεού Σε όλη αυτή λοιπόν η προσπάθεια και τον κόπο που έχουμε έχουμε δύο παρακλήσεις δύο παρηγοριές που μας ενισχύουν η μία είναι η Παναγία έχουμε τους χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή που είναι η παρηγοριά μας γιατί η Παναγία θεωρείται η μεσίτρια, η μεσάζουσα αυτή που μεσιτεύει, που παρακαλεί εις τον Θεό για μας και έχουμε την ακολουθία των χαιρετισμών όπου η χαιρετισμή δηλαδή έχει την Παναγία μπροστά και τη χαιρετά. αυτό είναι μια αίσθηση προσωπικής σχέσεως Δηλαδή τι σου λέει: Ότι είναι ζωντανή και η Παναγία και η Αγία μα και ο Θεό και όλα είναι ζωντανή και δεν είναι μια ιστορία ενό μια απρόσωπη δυνάμειο που θα μα βοηθήσει για να γίνουμε εμεί Θεοί παντοδύναμοι χωρί τον Θεό, αλλά μια προσωπική σχέση που συνομιλούμε με τον Θεό. Η διάκριση τη Ορθοδόξου τοποθετήσεω και πίστεως σχετικά με τι Ανατολικέ Δοξασίε που ομιλούν και αυτοί για άσκηση και για διαλογισμό είναι αυτή. Η συνάντηση ενός προσωπικού Θεού που φανερώνεται με τη χάρη Του στον άνθρωπο που μετανοεί, στον άνθρωπο που είναι πληγωμένο η καρδιά Του που είναι αμετανόητα ερωτευμένος με το πρόσωπο του Θεού και ψάχνει το πρόσωπο, δεν ψάχνει μια βελτίωση των προσωπικών Του δυνάμειων δεν ψάχνει μια ε, καλλιέργεια των ψυχοδιανοητικών του ε, καταστάσεων για να ανέλθει επίπεδα και να φτάσει σε μια αντικειμενοποιημένη γνώση, αλλά είναι η αποκατάσταση μιας προσωπικής θεσ... σχέσεως με έναν προσωπικών θεών. Αυτό εκφράζει και ένα ήθο Η άλλη πρόταση μιας ασκήσεως που έχει να κάνει με έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μας, μια κα... ανάπτυξη του εαυτού μας έστω πνευματική που δεν σχετίζεται με το πρόσωπο, μας κάνει σκληρόκαρδου μας κάνει τους, μας κάνει αφιλάνθρωπους δεν μας δίδει τη δυνατότητα αγάπης όχι σε μια δικασία επεροχής, αλλά σε μια διαδικασία σχέσεως κατανόησης και μετοχής στη ζωή του άλλου ανθρώπου αυτό λοιπόν το γεγονός χαρίζεται και αναπτύσσεται μέσα σε αυτό το ήθος προσωπικής αναζήτησης του Θεού όταν όλος ο αγώνας δεν είναι να γίνεις καλός αλλά για να μάθεις να αγαπάς τον Θεό όταν όλος ο αγώνας δεν είναι να ερωτευτείς τον εαυτό σου βλέποντας το δικό του φως αλλά με το να συντρίβεσαι βλέποντας το φως του Θεού και να βλέπεις ότι από αυτό αποκτάς και εσύ την χάρη του φωτό, τότε αποκτάς άλλο ήθος σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου και δεν εκτιμάς την παντοδυνεμία την απρόσωπη τη δική σου δεν είσαι μία ενέργεια μέσα σε όλη την οικουμενική συμπαντική ενέργεια που πρέπει να εξελιχθεί, χωρίς να έχει σχέση και αγάπη με τον άλλον και κοινωνία αυτό είναι μια τεράστια κόλαση είναι μια τεράστια μοναξιά αλλά όλη σου η είναι να μπορείς να υπάρχεις με τον άλλον Να γνωρίζεις τον άλλον Να κοινωνείς του άλλου Και ποιος άλλος είναι παρά ο Χριστός Αυτή λοιπόν είναι η άσκηση Και μας στα δίνουν τα παραδείγματα Η Παναγία μας είναι μια βοήθεια Με το, με το να τη χαιρετούμε και την, να την έχουμε απέναντι μας Μας βοηθεί να κατανοήσουμε αυτήν την σχέση Αυτήν την θέση, αυτήν τη διαδικασία. Αλλά τι γίνεται. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει στη Μεγάλη Σαρακοστή είναι ότι δεν υπάρχει Θεία Λειτουργία, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι αναστάσιμο γεγονός. Η Κυριακή Αστόπουμή κάθε μέρα στην Εκκλησία μας είναι αφιερωμένη και σε κάποιο γεγονός. Για παράδειγμα, η Παρασκευή είναι αφιερωμένη σε Σταύρος του Χριστού μας, γι' αυτό υπάρχει η η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Παναγία. Το Σάββατο στις ψυχές. Η Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό είναι κατεξοχήν η μέρα της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και κάθε μέρα μπορεί να γίνει Θεία Λειτουργία. Και κάθε μέρα μπορούμε να γευτούμε. Και η Θεία Λειτουργία είναι κυρίω η ειρία της Αναστάσεως του Χριστού. Τι γίνεται επειδή όμως τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι... Μέρα πένθυμος, είναι περίοδος πένθυμος Δεν επιτρέπεται να γίνει η Θεία Λειτουργία ως Αναστάσιμο Γεγονός Παρά μόνο το Σαββάτο και την Κυριακή Και ερχόμαστε και λέμε Εντάξει, να κάνω την άσκησή μου Αλλά δεν εξαντλούν τι δυνάμεις μου Και δεν έχω δυνάμεις να κάνω την άσκησή μου μόνος μου Επίσης, δεν κατανοώ την άσκηση αν δεν έχει στόχο και ποιο είναι ο στόχο μου, το λέει: Είναι ο Χριστό. Μα πού το θεία λειτουργία δεν γίνεται. Γι' αυτό τι γίνεται, για να μα βοηθήσει η Εκκλησία, για να μα πει ότι δεν είναι αρκετό να κάνει την άσκηση μόνο σου, δεν μπορεί να την κάνει μόνο σου. Πρέπει να τραφεί από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και να, για να σου δείξει ότι η νηστία άσκηση παραπέμπει και οδηγεί εκεί. Και ο λόγο ύπαρξή τη είναι για να φτάσει εκεί, στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Τι κάνει λοιπόν η Εκκλησία μα, εφίβρε. Τι προγιασμένε θείε λειτουργίες. Τι είναι αυτό, Όταν η Ερυαία ετοιμάζεται θεία κοινωνία στον όρθρο της Κυριακής, στην προσκομιδή, βγάζει και άλλους δύο-τρει αμνού σώμα Χριστού, το οποίο και ανάλογο με τις θείε λειτουργίες προγιασμένων που θα έχουμε την εβδομάδα, και εμβάπτει το σώμα του Χριστού στο αίμα, στο ποτήριο, και το φυλάσσει στην Αγία Τράπεζα ούτως ώστε για να θρέψει τους πιστούς στον αγώνα τους, να τους ενισχύσει στον αγώνα της νηστείας και έτσι έχουμε τις προ είναι οι από πριν θείες λειτουργίες έχουμε, είναι, έχουμε το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού που φυλάσσεται. υπάρχει κάποια κατανακτική ακολουθία που σχετίζεται με, το, θα κάποια στιγμή να διαβάσουμε κάποιε ευχέ, όπως και πέρσι για να τις καταλάβουμε Υπάρχει και η θέλη του που σχετίζεται με το γεγονός της θείας ευχαριστίας και της μετανίας, και οι πιστοί κοινωνούν. Και τι γίνεται, υπάρχουν και οι εσπερινές θείας λειτουργίες προγειασμένες, που για ποιο λόγο γίνονται, μπορεί να γίνει 5, 6, 7, 8 το βράδυ, και αυτός που θα κοινωνήσει οφείλει να είναι νίστης, νυστικός, αντιπληρώνει, με ούτε νερό να πει, κανονικά βεβαίως να το επιτρέπει η γεία του. Και τι γίνεται, αυτό είναι μια εμπειρία παίκδησης και ένδυσης. Δηλαδή ξεντύνομαι, ξαντλούμαι, δεν τρώω τίποτα ούτως ώστε να αλαχταρίσω την πραγματική τροφή. Λέω δεν τρώω τίποτα, φαγητό είναι αυτό, αυτό δεν είναι φαγητό ζωής αιωνίου. Δεν τρώω τίποτα. <κυρίζει> Τρέφω με το Λόγο του Θεού. <κυρίζει> Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Μελετώ, προσέχω την καρδία μου. Λειτουργώ σε κατάσταση εγρήγορσης. Ούτως ώστε να φτάσει η ώρα εκεί που ακριβώς είναι τα όρια των σημαντικών σου δυνάμεων για να κοινωνήσει το σώμα και το θέμα του Χριστού μέσα σε μια κατανοητική ατμόσφαιρα ύμνων που βοηθούν όλοι για αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, αυτό τώρα τι σημαίνει. Ένας άνθρωπος που δεν έχει αναζήτηση Θεού που, ένας άνθρωπο που δεν γεύτηκε ποτέ αυτή τη χάρη του Θεού αυτό θα το περάσει για παλαβομάρα και θα πει άνθρωποι είναι τρελή είναι νευρωτική και ψυχασθενής κάτσε να φας λίγο θα πέσεις ξερός κάτω μα τόσες φορές έπεσαι ξερός από την αμαρτία πέσω και μια φορά με τη μετάνικη και την πεντηνιστία και τι γίνεται λοιπόν αυτό είναι το παράδοξο και αυτό είναι η, αντι... είναι η αντίδραση στο πνεύμα του κόσμου που λέει τι ο κόσμος θεωρεί το κοσμικό φρόνημα στο οποίο και εμείς μέσα λειτουργούμε και είμαστε ότι η χαρά είναι στην απόλαυση και η χαρά είναι στο να έχεις εδώ υπάρχει κάτι άλλο η χαρά είναι στον <κυρίζει> στον πόνο η χαρά είναι στην άσκηση η οποία γίνεται στο όνομα του προσώπου στο όνομα της αναζήτησης του προσώπου στο όνομα της αιωνίου αληθείας και τότε διαπιστώνεις κάτι παράδοξο εάν πεις αυτό το πνεύμα και το μεδούλη σου και τα κύτταρά σου του εσπράτου που δεν μπορεί κανένας έξυπνος νους να το κατανοήσει πάει ο άλλο έχει όλο τον πλούτο όλη την άνεση, όλη την πολυτέλεια τη δυνατόν να απολαύσει όλες τι ειδονές όλα τα φαγητά να διασκεδάζει και πηγαίνει και διασκεδάζει μέχρι πρωίας και γυρνάει γεμάτος μελαγχολία. και πάει ο άλλος και δεν το έκαινε να απολαμβάνει τίποτα και κλαίει και ο δύνατος πονάει και έχει όλη την χαρά μέσα του και έχει την αίσθηση της ζωής αυτό τώρα σα λέει πώ γίνει αυτό το πράγμα να είσαι ανίσχυρο, να είσαι εξαντλημένο και να έχεις χαρά που ελευθερώνει τους πάντες και σένα και τους γύρω σου και έχεις ειρήνη Θεού και έχει τον άλλο και απολαμβάνει τα πάντα και είναι δυστυχής θέλει τα ψυχοφάρμακα κάτω για να ηρεμήσει και να τον πάρει ο ύπνος αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο ποιος ψυχαναλυτής θα το ερμηνεύσει αυτό το πράγμα ποιος, ποια λογική αντέχει σε αυτό το πράγμα να αρνείσαι τι του κόσμου και όχι να γίνεις πασικλάκι νευρωτικός χριστιανός, αλλά να έχεις χαρά που δίνει ζωή και στους άλλους. Και αυτό έχει κατανάγκη όλη οι θρησκευόμενοι αυτός που ξέρει να τοποθετείτε με επίγνωση και να τα ζει με επίγνωση. Και τότε να αντιλαμβάνεσαι το λόγο του Αποστόλου Παύλου, ως μη έχοντες και τα πάντα καυτέχοντες. Είμαστε πτωχοί και πολλούς πλουτίζομεν. Αυτή λοιπόν είναι η αντίφαση. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις και δεν έχεις γευτεί και δεν έχεις εμπειρία αυτού του φρονήματος δεν αντιλαμβάνεσαι το λόγο του Αποστόλου αλλά το θεωρείς και παραδοξολογία. Πώς είναι δυνατόν ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες εμπαντή θλιβόμενοι και ούστε χωρούμενοι ότι είμαστε πτωχοί και πολλούς πλουτίζουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα αυτό λοιπόν είναι άλλη κατάσταση Άλλη γνώση που προϋποθέτει εσωτερική διάθεση και βίωμα Και αυτό λοιπόν το βίωμα, σε αυτό το βίωμα μας ενθαρρύνει η εκκλησία Μέσα από το φρόνημα της Μεγάλης Σαρακοστής Αλλά όλα αυτά είναι και εξωτερικά Όλα αυτά είναι εξωτερικά μέτρα προϋπόθεση είναι αυτό που είπαμε η επίγνωση σε αυτήν όλη την προσπάθεια υπάρχει ο λόγος του Θεού όλοι οι Σαρακοστοί έχει αυτό το πνεύμα αλλά έχει και μια πρακτική δηλαδή είναι μια πιο συντονισμένη αν θέλετε προσπάθεια σύντονα ο άνθρωπος όλοι του ο τόνος όλη του ύπαρξη αναφέρεται σε αυτή την αναζήτηση και προσπαθεί πέρα από αυτά στην καθημερινότητά του να κάνει οικονομία δυνάμειων, σωματικών, Να έχει ένα πιο συντηρητικό πρόγραμμα για να μπορεί πιο ξεκούραστα, με περισσότερο καθαρότητα σκέψης και συναισθήματος να αναφέρεται στον Θεό. Προσπαθεί να μην λειτουργεί με έντονη εξωστρέφεια. Προσέχει περισσότερο περισσότερη τη ζωή του και σε αυτό βοηθάει και το εξωτερικό πρόγραμμα προσπαθεί να περιορίσει την εγωκεντρικότητα και τη φιλαυτία του έναντι των συνανθρώπων του έναντι της συζύγου του, του συζύγου, των παιδιών του, των συναδέλφων του αρχίζουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας είναι μια καλή ευκαιρία να θέτουμε ερωτήματα στον εαυτό μας για τις βεβαιότητες που έχουμε και να αρχίζουμε να βάζουμε την καλή αμφισβήτηση του εαυτού μας αυτή λοιπόν η φιλότιμη προσπάθεια της καλής αμφισβήτησης θα μας βοηθήσει τα γερατιά μας να είναι κατά Θεόν. και όχι να γίνουμε κάποια αξιοθρήντα γεροντάκια με αιμονές και ιδιωτροπίες αλλά να γίνουμε υπάρξεις που δίνουν ανάπαυση και ειρήνη που αυτή η ανάπαυση και ειρήνη θα είναι η βεβαιότητα για τις νίκες του θανάτου Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι και του Ψάλου, και του Ψάλου. από πάνω εσπέρα, δηλαδή ενώ η λειτουργία είναι πρωινή, συνήθως την τη Μάλλον σε του τώρα. Εκεί μόνο είναι και υπάρχει μια κάνουμε γίνει στον εσπερινό, αλλά και να βοηθεί, του των το και το κάνουμε πρωί δεν καμία σημασία. Αυτό. Καλή αμφισβήτηση. Ναι, καλή αμφισβήτηση σημαίνει θέτω τον εαυτό μου σε αμφισβήτηση τις ενέργειές του, τις σκέψεις του, τις πεπιθήσεις και βεβαιότητές του όσον αφορά την καθημερινή μας ζωή της σχέσης μας. Αυτό είναι καλή αμφισβήτηση γιατί έχουμε διάθεση να βρούμε το σωστό. Έχουμε διάθεση να βρούμε το αληθινό που μπορεί να έρχεται και σε αντίθεση με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η καλή αμφισβήτηση. Η, καλία, η κακή αμφισβήτηση είναι η αμφισβήτηση αυτού που πετύχαμε και θέλουμε να πετύχουμε και κάτι άλλο, αλλά όχι σε σχέση με τον άλλο και την τιμή του αλλά σε σχέση με την έπαρσή μας. Υπάρχει λοιπόν, και αυτό οδηγεί και σε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Η κακή αμφισβήτηση του εαυτού μα είναι η προσπάθεια τελειομανία, η οποία δεν σχετίζεται ούτε με τη χάρη του Θεού, είτε ούτε με τη φιλανθρωπία. Αλλά είναι μια μανία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γίνουμε Θεοί χωρί τον Θεό. Και δεν το καταφέρουμε και συνεχοριόμαστε και προσπαθούμε και προσπαθούμε και προσπαθούμε. Η καλή αμφισβήτηση είναι ότι θέτουμε τον εαυτό μα υπό αμφισβήτηση ότι ίσω δεν βαδίζει σωστά όσον αφορά τη ζωή του σε σχέση με τον Θεό και τον Συνάνθρωπό Του. Πιο απλά επίσης, η κακή και η καλή αμφισβήτηση, ψυχολογικά θα το λέγαμε, υπάρχει και μια νευρωτική κατάσταση που άνθρωπος μέσα στην ανασφάλεια και διαρκώς αμφισβητεί ένα κόμπλεξ μειονεξίας των εαυτών του. Αυτό δεν είναι δημιουργικό. Καλή αμφισβήτηση, με ισορροπημένων τρόπων, αναγνωρίζω καλά που έχω, που μου χάρισε ο Θεός και προσπαθώ ήρεμα, χωρίς άγχος, χωρίς ε, αγωνία, να δω τον εαυτό μου ήρεμα και σιγά σιγά ό,τι μπορέσω να κάνω. πατέρες κάπου, όταν μου, κύριε Κύριε το Θεό Αυτό που πείτε μας λίγα λόγια για τον κύριο το πρόσωπο του αδελφού μας βλέπουμε τον Χριστό να δούμε ως πρακτικά εδώ να συνεχίσουμε από τον Αβάδο ρόθο και σχετίζεται είπαμε ότι η Μεγάλη Σαρακοστή είναι και μια προσπάθεια να περιορίσουμε τον εγωισμό μας τις ιδιοτροπίες μας υπέρ του συνανθρώπου μας και είχαμε αναφέρει πριν φορά ανοίξαμε το κεφάλαιο περί αυτό και αναφέρει ένα παράδειγμα ο Αβάς Δωρόθεος πόσο σημαντικό είναι στις σχέσεις μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας παρά τον συνάνθρωπό μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του λάθους μας χωρίς να κατακρίνουμε τον συνάνθρωπό μας. Καταρχήν κανείς θα θεωρούσε και θα δείτε πόσο, πόσο λεπτά είναι τα πράγματα. Θα θεωρούσε κανείς ότι το να κάνω αυτό με ψία και να κατηγορώ τον εαυτό μου χωρίς να βλέπω τον άλλο, είναι, έχει εκεί λίγο ψέμα μέσα του. Και τι σου λέει, εντάξει πάντα, εγώ φταίω. Να δούμε ένα παράδειγμα. Και θα δούμε το πρόβλημα είναι ποιο. Ότι τελικά, δεν είναι πρόβλημα αντικειμενικού γεγονότος και αντικειμενικής αλήθειας, αλλά είναι θέμα ελευθερίας πώς προσεγγίζουμε αυτή την αντικειμενική γνώση και αλήθεια. Και να δούμε τελικά στη ζωή μας πώς εμείς διαστρέφουμε τα πράγματα. Επαναλαμβάνουμε τα προβλήματα στις σχέσεις μας. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ποια είναι η αλήθεια, η αντικειμενική, τα πραγματικά γεγονότα... Αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο τον λόγων που πλησιάζουμε τα αντικειμενικά γεγονότα. Λέει λοιπόν ο Αβάς Δρόθεος το εξής παράδειγμα και θα καταλάβετε. Κάποτε λέμε πλησία σαν δύο αδελφοί που στενοχωρούσε ο ένας τον άλλον και έλεγε ο, ο μεγαλύτερος για το μικρότερο. Του λέω να κάνει κάτι και στενοχωριέται και στενοχωριέμαι και εγώ. Γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσε και με εμπιστευόταν θα τον πληροφορούσε ο Θεός και να τα δεχθεί. Ε, σωστό δεν είναι. Αλήθεια λέει. Δεν λειψέματα. Δυο αδελφοί λοιπόν, ο μικρότερος με το μεγαλύτερο. Προφανώς είναι μοναχοί αυτοί, ο μεγαλύτερος ίσως να ήταν και ο γεροντάς του. Στενεχούρησε ο ένας τον άλλο και λέει, του λέει ο μεγαλύτερος λοιπόν, μιλά για το μικρότερο. Του λέει να κάνει κάτι και συνεχωριέται. Και στενοχωριέμαι. Και εγώ γιατί σκέπτομαι ότι αν με αγαπούσει και με εμπιστευόταν θα τον πληροφορούσε ο Θεός να δεχθεί. Και ο μικρότερος έλεγε «συγχώρεσαι με γέροντα» γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μου μιλάει με φόβο Θεού αλλά σαν να θέλει να με διατάξει. Και αυτός δίκιο μπορεί να έχει. Και νομίζω ότι γι' αυτό δεν είναι να πάβεται η καρδιά μου όπως λένε οι πατέρες. Να, και τους πατέρες χρησιμοποιούμε και τις Αιγύα Γραφή, το θέμα δικαιούς με τον εαυτό μας βρίσκουμε εύκολα τα χωρία. Ο μόνος τρόπος που θυμόμεθα τους πατέρες στην Αγία Γραφή είναι για να διεκδικήσουμε τη δικαιοσύνη μας. Προσέξτε λοιπόν πώς ο ένας έριξε το βάρος στον άλλον και κανείς δεν κατηγόρησε τον εαυτόν του. Άλλοι δύο λέει, κι άλλο παράδειγμα, που στενοχωρούσαν ο ένας στον άλλον έβαλε μεν ο ένας στον άλλον μετάνεια. Μετάνεια δεν βάζω μετάνεια, θέλω να σας πω συγγνώμη. Παρέμειναν όμως ανηρήνη αυτοί, δεν είχαν ειρήνη μέσα τους. Και ο μεν ένας έλεγε... Δεν μου έβαλε με την καρδιά του μετάνια, γι' αυτό δεν αναπαύτηκα. Γιατί έτσι έχουν πει οι πατέρες, να και οι πατέρες εδώ. Ο δε έλεγε, επειδή δεν είχε προδιατεθεί με αγάπη προ το πρόσωπό μου πριν εγώ το δείξω μετάνια, δηλαδή προκατηλημένη διάθεσή του, θέλει να πει, γι' αυτό κι εγώ δεν αναπαύτηκα. Βλέπετε αυταπάτητα αδελφοί μου, βλέπετε πως στράφηκε ο λογισμός τους Πάντως και στις δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι έχουν δίκιο Με την πλευρά τους έτσι δεν είναι Και έτσι θα ήταν Και τα ζευγαρέντα τσακώνονται ότι ο καθένας έχει δίκιο Αλλά αλλού είναι το πρόβλημα Ότι αντί να κάνει ένας έλεγχο για τον εαυτό του κάνει για τον άλλο Αν ο καθένας βλέπετε το δικό του πρόβλημα και το διόρθωνε θα υπήρχε ειρήνη δεν έχουν λάθος. Έρχεται η γυναίκα και σου λέει τι κάνει ο άντρας. Και όταν η γυναίκα κάνει ο άντρας, αλήθεια, απόλυτη. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο λες ρε ΣΥΟΥ προφέσσορες ήταν. Κατάλαβαν αμέσως τι γίνεται την καρδιά τους και με λεπτομέρεια. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ότι ο ένας ξέρει τον άλλο, αλλά κανένας δεν ασχολείται με τον εαυτό του και δεν κρίνει τον εαυτό του. Δεν έχουμε αυτοέλεγχο, δεν έχουμε αυτομεμψία. Γι' αυτό συνεχίζει και ο, ο Βασδωρόθιος. ο Θεός γνωρίζει πόσο μεγάλη κατάπληξη μου προξενεί το ότι ακόμα και τους πατέρες χρησιμοποιούμε σύμφωνα με τα θελήματά μας τα πονηρά για να χάσουμε τις ψυχές μας έπρεπε λέει να πάρει καθένα σε πάνω του την ευθύνη και να κατεγορεί τον εαυτό του και να πει να μεγάλη σαρακοστή είναι δεν το κάνουμε αυτό ευκαιρία δεν είναι σαρά μέρες αυτό να κάνουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και να παίρνουμε την ευθύνη του λάθος το δικό μας και όχι των ξένων και τι προτείνει ο Βας Δε, ε, Έπρεπε να κατηγορήσει τον εαυτό και να πει ο τελευταίος Δεν έβαλα ειλικρινά μετάνια στον αδελφό μου Γι' αυτό δεν τον ανάπαυσε ο Θεός Και ο άλλος να πει Εγώ δεν είχα, καρδι, δεν είχα την καρδιά μου έτοιμη να συγχωρήσει Και να αγαπήσει τον αδελφό μου Πριν αυτός μου εκφράσει τη μετάνοια του Γι' αυτό και δεν τον ανάπαυσε ο Θεός Και αυτό αλήθεια δεν είναι Άρα είναι αλήθεια που ενώνει είναι αλήθεια που έχει μετάνοια είναι αλήθεια που συμφιλιώνει. άρα ποια ήταν το, προ... Ποιο ήταν το πρόβλημα όχι αντικεμηνική γνώση αλλά η ελευθερία μας ο εγχωρισμός μας ήταν το πρόβλημα η ελευθερία μας η, α... η... η έλλειψη διαθέσεως να βγούμε από τον εαυτό μας εκεί το πρόβλημα δεν θέλουμε να χάσουμε το συμφέρον μας δεν είναι το πρόβλημα της αλήθειας και αλήθεια τελικά είναι αυτό να θέλουμε να βγούμε από το συμφέρον μας να θέλουμε να συμφιλειωνόμαστε με τον άλλο. Να αντιλαμβανόμαστε τον άλλο. Έτσι θα έπρεπε να κάνουν και οι προηγούμενοι. Ο μεν έπρεπε να πει. Εγώ μιλάω με αυθάδια. Αυτός που προτείνει στον αδελφό Γι' αυτό δεν αναπαύει ο Θεό στον αδελφό μου. Κι άλλο έπρεπε να λογίζεται. Ο αδελφός μου μου δίνει εντολέ με ταπείνωση και αγάπη. Αλλά εγώ και δεν έχω φόβο Θεού. Αλλά όμω κανένας τους δεν βρήκε το σωστό δρόμο και δεν κατηγόρησε τον εαυτό του αντίθετα καθένας έριξε το βάρος στον άλλον δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να το κάνει αυτό όχι γιατί ζούμε σε μια εποχή που διεκδικεί τα δίκαιά τη θεωρείται στην εποχή μας ύψης των αγαθών τα ατομικά δικαιώματα αλλά περιφρονεί τελείως τα δικαιώματα της συμφιλίωσης, της καταλλαγή και της συνεννόησης περιφρονεί παντελώς την έννοια τη συγχωρήσεως και δεν μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργήσει έτσι αν ο ίδιος εκούσια δεν αρνηθεί τα ατομικά του δικαιώματα για να βρει τα προσωπικά του δικαιώματα αν δεν αρνηθούμε το ατομικό μας συμφέρον Το συμφέρον της σαρκός Για να βρούμε το προσωπικό μας δικαίωμα που είναι ο Χριστός Και η μεγάλη σαρακός είναι μια άσκηση Να σταυρώσουμε τα ατομικά μας δικαιώματα Για να αναδειχθούν τα κοινοτικά δικαιώματα Που φαίνονται στο σώμα του Χριστού Όταν λοιπόν δεν έχεις μάθει Να ασκήσει και να περιορίζει τον εαυτό σου εκούσια θεληματικά και αν δεν έχεις αγαπήσει τον κόπο, τον δημιουργικό Δεν έχεις αγαπήσει την άσκηση που σε οδηγεί στην ζωή Που σε οδηγεί στον φωτισμό Δεν έχεις τον φωτισμό να μπορέσεις να στερηθείς Τα φαινομενικά δίκαιά σου Και να καταλάβεις και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου Να βγεις από τον εαυτό σου Και να μπεις στην θέση του άλλου πώ μπορεί να σκέφτεται Να λέει συνεχίζει ο αβάς και λέει Γι' αυτό δεν μπορούμε να προκόψουμε Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ο σε τίποτα Αλλά περνάμε όλο τον καιρό μας Σαπίζοντας από τους λογισμούς Που κάνουμε εναντίον των αδελφών μας Και κατατσακιζόμαστε Επειδή καθένας δικαιώνει τον εαυτόν του Αυτό είναι το πρόβλημα Θέλει κανείς να μάθει το μυστικό τη συζυγίας Αυτό είναι ο καθένας δικαιώνει τον εαυτό του. Και ξέρετε πόσο μεγάλη άσκηση είναι να μην δικαιώνεις τον εαυτό σου? Μεγαλύτερο και από το να κάνεις τρίμερο που δεν πίνεις ούτε νερό. Το τρίμερο που δεν πίνει νερό για να σε μάθει αυτό το πράγμα, δεν το μαθαίνεις ότι αυτό, χαμένος κόπος είναι. Γιατί μπορεί να κάνεις και τρίμερο για να λογίζες ότι είσαι του Θεού και να κατεραυνόμες πιο άνετα το σύντροφό σου. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να καταλάβουμε ότι η μεγάλη μας άσκηση είναι να μην προσπαθούμε διαρκώς να δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά το να δικαιώσω τον άλλο, μια κουβέντα είναι. Δεν είναι απλώς, χωρίς λογική, έτσι καταπιέζοντας τον εαυτό μου, να πεις τον εαυτό μου για τα δίκαια του άλλου για να μπορώ σε δικαιοσύνη να δικαιώσω τον άλλον σημαίνει πάνω απ' όλα να καταλάβω την ουσία του άλλου ανθρώπου και κατ' επέκταση της αντιδράσης του, τις ενέργειές του, τις πράξεις του και για να μπορέσω να αντιληφθώ την ουσία του άλλου ανθρώπου είναι απαραίτητο να έχω περίσσευμα αγάπη. Αν δεν έχω δεν μπορώ να το κάνω. Μπορεί να το κάνω με περίσσευμα μαλογικής. δεν θα μου οδηγήσει πουθενά. Για να μπορώ να, να μπω στην ουσία του άλλου ανθρώπου, χρειάζεται να έχω περίσσευμα αγάπη, Οι αποθήκε μου να έχουν αγάπη Θεού, οι πνευματικές. Να γι' αυτό βοηθάει η προσωπική άσκηση μετά είναι και προσευχή. Ο άνθρωπος λοιπόν γεμίζει την αποθήκη του με αγάπη αποκτάει ευαισθησία τέτοιου είδους που μπορεί να αντιληφθεί τον άλλον άνθρωπο και να βρει τον λόγον που θα πείσει τον εαυτόν του ότι αξίζει τον λόγο να δικαιώσω τον άλλον άνθρωπο αξίζει τον λόγο να δεχτώ τον άνθρωπο με συμπάθεια γιατί είδα και εγώ τα δικά μου χάλια Χωρίς όμως αυτήν την άσκηση και προσπάθεια δεν θα έχει χρονική διάρκεια η προσπάθειά μου να δικαιώνω τον άλλων άνθρωπον. Όχι μόνο δεν θα έχει χρονική διάρκεια αλλά στο τέλος θα μου βγει και ένας τεράστιος θυμός και μια μεγάλη οργή. Λένε κάποιοι υπάρχει θέση και πολλοί ψυχολόγοι το λένε. Αυτά τα αισθήματα που έχεις μέσα σου βγάζε τα έξω. Θυμός είναι, οργή είναι, μεταπτωτικοί είμαστε, αδύναμοι είμαστε, άνθρωποι της αμαρτίας είμαστε. Γι' αυτό το λόγο, μην το κρατάς μέσα σου, κάνει ζημιά, βεβαίως, θα το βγάλουμε. Ζημιά θα μας κάνει. Αλλά, κι αν βγάλω τον θυμό μου, κι αν βγάλω την οργή μου, εκτονώνομαι. Ποιος όμως θα μου λύσει το πρόβλημα να συνυπάρχω με τον άλλον και να, είχ, να έχω σχέση με τον άλλον καλά είναι πρόβλημα να αποθώ τα πάθη μου δεν είναι πρόβλημα να μην μπορώ να έχω σχέση το θυμό τον έκανα κουμάντο να τον βγάλω τι μοναξία πως θα την κάνω κουμάντο όταν δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον άλλον άνθρωπο είναι σχέση αυτή να καρβγάζω δυο άνθρωποι Άρα βεβαίως βγάλε την οργία από μέσα σου Αν θέλεις Αλλά έχει και το φιλότιμο Να κατανοήσεις ποιος είναι ο άλλος Για να το κάνεις όμως αυτό Δεν αρκεί να είσαι έξυμνος. Πρέπει να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου Να γνωρίζεις τον εαυτό σου Όχι μόνο τις ψυχοφυσικές Σωματικές σου λειτουργίες Αλλά κυρίως τις πνευματικές Τις υπαρξιακές Να κατανοήσεις ποιος είσαι και τι θέλεις Κατανοώντας τον εαυτό σου, μπορείς να τοποθετήσεις και την οργή που υπάρχει έστω και να την βγάλεις. Ξέρεις όμως να την τοποθετήσεις έναντι του ανθρώπου που έχεις απέναντι σου, παρόντος σύντροφός σου, για να μπορείς να διαχειριστείς τις εκκρεμότητες που προέκυψαν από την ένταση για να βρεις τη συνεννόηση και τη σχέση αυτό όμως προϋποθέτει βαθιά γνώση του εαυτού μας και πνευματική ανάπτυξη για να, μπορέχει, να, να, να μπορέσει ο μπορείς να έχει πραγματική υγεία δεν θα βγάλει μόνο τα πάθη του αλλά πρέπει να ξεπεράσει τη μοναξιά του και να μπορεί να αγαπά και να μπορεί να σχετίζεται και δεν μπορεί να υπάρχει σχέση και αγάπη χωρίς επίγνωση και γνώση του άλλου και κυρίως του εαυτού μας έτσι λοιπόν μην ξεγελούμε τους εαυτούς μας ότι η ανάγκη μας είναι να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ή να βγάλουμε απλά έτσι ξερά τα πάθη μας. Ότι πάλι από τη σκεφτική άποψη να ξεγελούμε τον εαυτό μας η κάθε προσπάθεια να δικαιώνουμε τον άλλο μας σώζει αν δεν γίνει επίγνωση και γνώση της ουσίας του άλλου ανθρώπου και να βρούμε τον λόγο των Ευαγγελικών, τον λόγο των πνευματικών που θα στηρίξουμε τις πράξεις μας γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα η ανεπνευματική μου πράξη δεν είναι, θεω, δεν είναι θεμελιωμένη σε θεωρητική βάση στον Λόγο του Θεού γιατί θεω, δεν είμαστε παράλογα όντα είμαστε λογικά όντα και η πράξη μας για να έχει βάθος για να έχει, καλ... έχει καρπόν πρέπει να είναι στηριγμένη στην θεωρία και η θεωρία να είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος μας πείθει και μας πείθει όταν αντιστοιχεί στην ανάγκη μας στην ανάγκη της στιγμής στην ανάγκη του γεγονότος στην ανάγκη της κάθε καταστάσεως που μας συμβαίνει αν δεν βρούμε έναν λόγο πνευματικό σε κάθε γεγονός που μας έρχεται που προκύπτει για να στηρίξουμε τις ενέργειές μας τότε αντί να βρούμε τον Θεό θα φέρει πάρα πολλά αποθημένα μέσα μας Καθένα αφήνει τον εαυτό του όπως είπα χωρίς να εφαρμόζει τίποτα και όλοι μας έχουμε την απέτηση να τηρούν οι άλλοι τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να συναντιστούμε να κάνουμε το καλό γιατί αν ποτέ και το ελάχιστο μάθουμε αμέσως απαιτούμε από τον αδελφό μας να το εφαρμόσει κατηγορώντας τον και λέγοντας πρέπει να κάνει αυτό γιατί αυτό δεν το έκανε έτσι όταν βλέπουμε ή ακόμα και τον εαυτό μας να έχει ζήλον και να υποδεικνύει με πολλή έμφαση και επιμονή και ένταση στον άλλον, για αυτά που πρέπει να κάνει, είναι γιατί κρύβεται πίσω από αυτό η ενοχή της δικής μας έλλειψης. Αν θα δείτε γονείς για παράδειγμα να επιμένουν στα παιδιά δείχνοντά τους τον καλό δρόμο, είναι γιατί αυτοί στην ανάλογη ηλικία ήταν παραστρατημένη και νιώθουν ενοχέ. Αν για παράδειγμα γονείς επιμένουν με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά τους παραδείγμα χάρη είναι γιατί νιώσαν ότι δεν ασχολήθηκαν όποτε, όταν έπρεπε τα παιδιά και όταν πέρασε ο καιρό τους βγάζει ένταση και τώρα που κατάλαβαν βγαίνουν και ενοχές και βγαίνει αυτή η βιασύνη τώρα που καταλάβουμε να μάθει το παιδί μου έτσι το μαθαίνει αυτή, λοιπόν, Αυτό σε όλα τα επίπεδα συμβαίνει η δική μας έλλειψη που γεννά ενοχή βγάζει μια βιασύνη και ένα άγχος να υποδείξουμε στον άλλον αυτό το καλό που εμείς δεν κάναμε Και κοίτατε ένα ερώτημα Μήπως και η Εκκλησία όταν αγχώνεται και κατηκρίνει και αφορείς τον κόσμο Πίσω από αυτό κρύβει την ενοχή της ότι δεν είναι αληθινή Εκκλησία Μήπως και η Εκκλησία όταν κατακεραυνώνει τους απίστους και αθέους και αντιχρίστους Κρύβει την ενοχή της ότι τελικά δεν ζει και αυτή τον Χριστό ή αργά το κατάλαβε όταν έχασε τον κόσμο και προ... προσπαθεί να προλάβει με έναν καταπιεστικό τρόπο τα πράγματα. Έτσι δεν προλαβαίνονται. Προλαβαίνονται μόνο αν γίνουμε σαρακοστιάτικοι. Αν αποκτήσουμε το πνεύμα της σαρακοστή, το πνεύμα της μετανοίας και της συντριβής. <χω> Κάτι να ρωτήσετε, θέλετε. <χω> <χω> Να διακρίνουμε την Εκκλησία ως ανθρώπινο παράγοντα που είμαστε εμείς τα κουτορνίθια από το σώμα του Χριστού που είναι το σώμα του Χριστιανίου λειτουργία και το μυστήρι της Εκκλησίας. Την Εκκλησία του Χριστού και πύλες αδούκα κατης Χίσους είναι αυτής. Εμείς τα μέλη της πάσχουμε, όχι το σώμα της Εκκλησίας. Και μέλη της είναι και ο Επίσκοπος, είναι και ο Παπάς, είναι και ο Λαϊκός, είμαστε κι εμείς. Κανεί αλλού θέλει, έλεγα μετά θα πούμε προσωπικά εμείς. Τα λέμε καλύτερα προσωπικά. Κάτι ακόμα άλλο ε, θέλει. Πολλές φορές ο Χριστός αναφέρει την παραγγελία, την και τη λέει γυναίκα. Η παραγγελία στην παραγγελία και τη λέει γυναίκα. Και αυτό το, αυτό το κομμάτι το οποίο πολλοί που είναι σε άλλη παιδιά. Είναι Μπορείτε λοιπόν, να μας πείτε γιατί τον το έκανα... ε, δεν ήταν. Τι ήταν. Ε, Άλλη φορά το πούμε αυτό. Ναι. Μιλάει η Έλλη, μιλάει η κυρία. Ή μάλλον λέτε για την καλή αμφισβήτηση, εκεί που είπαμε. Είναι. Υπάρχει μια κατάσταση, κάποιοι άνθρωποι που δεν εμπιστεύουν τον εαυτό τους, έχουν μια ψυχολογική δυσκολία να εμπιστευτούν τον εαυτό τους, έχουν μια, δυσκολία, μια ανασφάλεια το να τοποθετούν έναν τέτοιο των άλλων και διαρκώς υποκύπτουν, αρνούνεται τον εαυτό τους και αρνούνται τις, τις ανάγκες τους. Επίσης θέτουν σε διαρκή αμφισβήτηση τον εαυτό τους. Αυτή η αμφισβήτηση δεν είναι δημιουργική. Δημιουργεί αμφισβήτηση να πιστέψουμε στον εαυτό μας Σε αυτό που μας έδωσε ο Θεός Και τότε αμφισβητούμε τις πράξεις μας Με την προοπτική να μας βοηθήσει ο Θεός Να λειτουργήσουμε το σωστό και να εξελιχθούμε Ένα τελευταίο και θα τελειώσουμε σε αυτό Που λέει ο Βάζο Ντορόθιος Είναι ότι χρειάζεται να εμπιστευτούμε και την πρόνοια του Θεού Όταν συμβαίνει διάφορα στραβά στη ζωή μας Μη βιαστούμε να κατηγορήσουμε τούτο ή το άλλο αλλά πολλές φορές τα επιτρέπει ο Θεός για δική μας ωφέλεια. <coughs> και λέει ένα παράδειγμα, πολύ όμορφο, ενώ μπορεί κάποιος να μας κάνει κάτι άσχημο και τελικά να είναι μέσα στην οικονομία του Θεού ούτως ώστε μέσα από αυτόν τον πόνο, μέσα από αυτόν τον πειρασμό εμείς να ωφεληθούμε αντίθετα αυτό που είναι ευλογία που είναι αυτή τα ταλαιπωρία που φυστάμεθα για να τα να ταπεινωθούμε και να αναπτυχθούμε εμείς το παίρνουμε στραβά. Και τι κάνουμε, λέει? Λέει το εξή: Ρίχνει κανί... κάνουμε όπως η σκύλη, λέει Όταν ακούσουμε κάποιο δυσάρεστο λόγο, που ίσως ο Θεός την επέτρεψε από κάποιους ανθρώπους, μπορεί να είναι δικοί μας άνθρωποι, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι, και μπορεί να δοθεί δοθει... αυτό σε αφορμή ταπεινώσεως και μετανίας, εμείς αντιδρούμε, επαναστατούμε. Και κάνουμε λίγο στα τα σκυλιά. Τι κάνουν, λέει? Ρίχνει κανείς, λέει, πάνω Επάνω στα σκυλιά πέτρα, και αφήνουν αυτόν που τους πετροβόλεις και δανκώνουν την πέτρα. Έτσι κάνουμε και εμείς. Εγκαταλείπουμε τον Θεό που επιτρέπει να μας βρουν συμφορές για να καθαριστούμε από τις αμαρτίες και τα βάζουμε τον αδελφό μας λέγοντας γιατί μου το έπε, γιατί μου το έκανε. Και ενώ μπορούμε από αυτά να έχουμε μεγάλη ωφέλεια βλάπτουμε τον εαυτό μας χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται με την πρόνηση του Θεού. Για το συμφέρον του καθενός. Ο Θεός να μας χαρίσει η σύνηση με τις ευχές του μας. Αμήν. Να είστε καλά. Θα πούμε. Διευχόν τον Αγίων πατέρη, μόνοι κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, να και σώσουν μας.